Σας είπα προχτές αγαπητοί μου αδερφή ότι σήμερα θα σας έφερνα τη γλυκιά είδηση ότι πρέπει να πληρώσετε. Το θυμάστε? Τις εικόνε μάλιστα. Και λέω γλυκιά, γλυκύτατη είδηση, διότι δεν πρέπει να σας πονάει όταν πληρώνετε, αλλά μάλλον πρέπει να σας πονάει όταν πληρώνετε τζάπα και σας φεύγουν τα λεφτά τζάπα εκείνα τα λεφτά πρέπει να τα κλέτε τα λεφτά όμως τα οποία σας φεύγουν για ιερούς και άγιους σκοπούς εκείνα τα λεφτά να τα χαίρεστε και να ξέρετε ότι δεν πήγαν χαμένα αλλά αντίθετα ο Κύριος τα κατέγραψε και μας επιφυλάσει εκατονταπλασίωνα όπως ο ίδιος μας είπε Βρίσκομαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυτά τα οποία θα πληρώσετε τα 40 ευρώ ο καθένας όσοι θέλετε φυσικά μην αισθανθείτε ότι και βγείτε και βγείτε ότι ο Τιμόν μας έβαλε το, το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτά λοιπόν τα 40 ευρώ θα πάνε στο Άγιο Όρος, θα πάνε σε κελί, σε ένα κελί το οποίο αναδομείται, χτίζεται και αυτά τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Οι πατέρες, όπως το κάνανε και πέρυσι, το κάνουν και φέτος και συνεχίζουν να το κάνουν όλους εσάς οι οποίοι προσφέρατε και προσφέρετε όχι ένα σαρανταλίτρουγο αλλά όλο το χρόνο σας μνημονεύουν διότι λειτουργούν κάθε μέρα στο κελάκι εκείνο και επομένως ξεπληρώνουν με όσο τους είναι δυνατόν την ευεργεσία, την οικονομική ευεργεσία που εσείς τους κάνετε. Με τη χάρη του Θεού κανεί μας δεν πεινάει και όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα 40 ευρώ να τα δώσουμε. Αλλά όσοι δεν έχετε, μη σας απασχολεί καθόλου. Υπάρχει τρόπος και εσείς να βολευτείτε με τις ευλογίες. Γιατί οι πατέρες θα μα στείλουν, όπως μου έχουν πει και μας το έχουν κάνει και στο παρελθόν, θα μα στείλουν και λιβανάκια, θα μα στείλουν κάτι, ούτως ώστε να πάρουν ευλογία και αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν μία εικόνα. Οι εικόνες αυτές είναι αυτή τη στιγμή σε μία σχετική επάρκεια και εν συνόλο είναι περίπου 30, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τις μισές, τις καινούριε δηλαδή αυτές οι οποίες έχουν εκδοθεί τώρα τελευταία και τις οποίες δεν τις γνωρίζετε εγώ τις έχω βγάλει εδώ σε δύο χαρτιά θα έρθείτε μετά να τις δείτε αυτές εδώ είναι 14 εικόνες είναι εδώ πέρα φωτοτυπημένες θα έρθείτε στο τέλος να τις δείτε θα μου πείτε ποια από όλες αυτές θέλετε ο καθένας με το όνομά του και εγώ την ερχόμενη Ομιλία μα το επόμενο Σάββατο Θεού Θέλοντο θα σα φέρω τι εικόνε εφόσον υπάρχουν. Έτσι, αν δεν υπάρχουν, θα κρατήσουμε ανοιχτό το θέμα γιατί θα παραγγείλω και εκ νέου από το Άγιο Όρου να μα φέρουν. Στο τέλο, λοιπόν, πριν φύγετε, να περάσετε από εδώ να δείτε τι εικόνε και να πείτε αν κάποιο θέλει και πόσε θέλει. Πιθανόν κάποιοι να μην θέλουν μόνο μία, να θέλουν και δεύτερη και τρίτη. Να δείτε λοιπόν να τις δείτε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα μας είναι ότι άρχισε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ήδη έχουμε περπατήσει λίγο μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Ήδη είναι, διανύσαμε τελειώνει σήμερα και η τέταρτη ημέρα της Αγίας Τεσσαρακοστής και έστω και λίγο καθυστερημένα να πούμε μερικά πράγματα για αυτήν την Αγία Νηστεία σας έχω πει κι άλλη φορά αγαπητοί μου αδελφοί ότι η Νηστεία εκείνη η οποία κυρίως μετράει η πρωτεύουσα Νηστεία είναι η Νηστεία κυρίως από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας όταν ανοίγει η Αγία Τεσσαρακοστή του Πάσχα υπάρχει ένας ύμνος τη Δευτέρα την Καθαροδευτέρα που λέει το εξής «Νυστέψομεν νυστίαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο και αληθείς νηστεία των κακών αλοτρίωσις». Αν σε αυτή τη νηστεία αποτύχομαι τότε όσο και αν από τις άλλες νιστίες, τις νιστίες των τροφών, πιστέψτε με ότι ο Κύριος δεν δέχεται, δεν τη δέχεται τη νηστεία μας. Και αυτό μας το βεβαιώνει δια του προφήτου Ισαΐου. Εάν ανοίξετε τον προφήτη Ισαΐα στο πρώτο κεφάλαιο, όσοι έχετε την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ανοίξτε στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐου, θα δείτε εκεί που λέει ο προφήτης, ότι και αν λέει ακόμα από την πολύ νηστεία καμπουριάσετε σας τα λέω απλά και γίνουν λέει τα κορμιά σας όπως ο κρύκος της αλισίδας είδες πως είναι ο κρίκος της αλισίδας έτσι λέει να γίνεις σαν να γίνεις το Θεός δεν συγκινείται γιατί ο Κύριος δεν θέλει μόνο την νηστία των τροφών ο Κύριος θέλει κυρίως και, πρώτα και πάνω απ' όλα την νηστία από τα μα. Και γι' αυτό να το λόγο πολύ σοφά λέει ο λαός ότι δεν τρώμε λάδι αλλά τρώμε το λαδά. Και αυτό σημαίνει ότι ναι μεν από τη μια λέμε ότι νηστεύουμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή και πολλοί από μας έχουν προσθέσει και τη Δευτέρα σαν ημέρα εντόνων νηστείας αλλά μέσα το μίσος βράζει, η κακία βράζει, το κουτσόμπολιό πάει σύννεφο, η κατάκριση το ίδιο και καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό δεν υπάρχει και προκοπή. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο πριν μιλήσουμε για την νηστεία των τροφών θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το συγκεκριμένο το οποίο ήδη σας είπα. Πριν από την νηστεία των τροφών να προτρέξουμε αγαπητοί μου αδερφοί να νηστεύσουμε τα πάθη μας. Και τι ευλογία και τι χάρη θα έχουμε για φανταστείτε να τελειώσει αυτή η Αγία Τεσσαρακοστή και ο καθένας από μας να έχει επιτύχει ένα πνευματικό κατόρθωμα με τη χάρη του Θεού. Άλλος να έχει περιορίσει τη γλώσσα του, άλλος έχει να έχει κόψει το ψέμα. Άλλος να έχει κόψει μια άλλη αδυναμία Άλλος άλλο πάθος Άλλος μια άλλη αμαρτία Που τον βασανίζει Που ξέρει ότι είναι επιμέ... Γιατί ο επιμένει Γιατί ο διάολος επιμένει Για φανταστείτε λοιπόν να τελειώσει η Σαρακοστή Και να αισθανθείς Ότι με τη χάρη του Θεού Αυτό το πάθος που σε πιλάτευε Που σε βασάνιζε Που σε ταλαιπωρούσε Αυτό το πάθος σε απείλαξε ο Κύριος Μαζί όμως με την νηστεία των βαθών, ασφαλώς και απαραίτητος πρέπει να υπάρχει και η νηστεία από τις τροφές. Το τονίζω αυτό, ασφαλώς και απαραίτητο. Και μιλώ βεβαίω εδώ για τους υγιείς ανθρώπους, διότι κάνει αυτή τη σαφή διάκριση το Ιερό Πηδάλιο. Λέγει συγκεκριμένα στον 61ο Κανόνα των Αγίων Απαστόλων, Ήδη σε επίσκοπο, ή πρεσβύτερο, ή διάκονο, ή υποδιάκονο, ή, ή αναγνώστη, μην πιστεύουν την Τετράδα και Παρασκευή και τα Σαγία Στεσαρακωστά. Μην αμφάθουν. Καθερίστο. Ήδη λαϊκό, αφορίζεστο. Και τι σημαίνει καθερίστη. Εμεί οι Βαπούλοι δεν το ξέρουμε καλά. το σημαίνει ξύρισμα ο παπάς είναι ασεβής και τρώει και δεν σέβεται, συγγνώμη παππούλη μου ξέρετε πόσο σας αγαπώ και πόσο σας εκτιμώ εάν ο παπάς είναι ασεβής και δεν υπολογίζει νηστείες, τετάρτες παρασκευές, θα μου πείτε βλέπουμε υπάρχουν, το λέω εγώ δυστυχώς υπάρχουν τέτοια ασεβείς σας το λέω εγώ εσείς αυτούς τους ασεβείς κάνετε μόνο προσευχή να τους ελεήσει ο Θεός γιατί αν ετηρούνται οι κανόνες σήμερα αυτοί οι ασεβείς ιερείς έπρεπε να είναι ξερισμένοι και πεταμένοι έξω από την Εκκλησία mm. αλλά η ίδια αυστηρότητα ισχύει και για τους λαϊκούς εάν χωρίς λόγο τρως και καταλείς και ασεβείς την ημέρα της Τετάρτης και της Παρασκευής και των Αγίων Τεσσαρακοστών να ξέρεις ότι ο Κύριος αυτός το καταλογίζει ως βαρύτατο αμάρτημα και οι ιεροί πατέρες είπανε αφοριζέστο το αφοριζέστο σημαίνει έξω από την Εκκλησία αποκόπτεσαι δηλαδή αφορίζομαι σημαίνει αποκόπτομαι από το σώμα της Εκκλησίας εάν χωρίς λόγο καταγείς Τετάρτη και Παρασκευή και τι Άγιες Τεσσαρακοστές, τις ημέρες που ορίζει η Αγία μας Εκκλησία γι' αυτόν ακριβώ το λόγο αγαπητοί μου αδερφοί μην παίζουμε με, τε, με τους ιερούς θεσμού, με τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μα, μας διότι ιερών και όσιων Ιερών και Όσιον της Αγίας μας πίστεως είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η νηστεία είναι ο πρώτος η πρώτη εντολή που έδωσε ο Κύριος τον άνθρωπο, θυμηθείτε εκεί στον Παράδεισο τι τους είπε, το πρώτο που τους είπε απ' όλα θα φάτε αλλά από κείνο δεν θα φάτε δεν είναι τόσο μικρό γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και κάτι, συγγνώμη πατρί μου, κάτι παπαδάκια και κάτι δεσποτάκια μοντέρνα, ξουρισμένα από εδώ, από εκεί, βλέπει. Χαράζουν το λαιμό του από εδώ, από εκεί, κάνω, φτιάχνουν σβέρκου, κάνουν ταξίδι. Αυτοί! Λέγε ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριο, ξέρετε mm -hmm. τι έλεγε. Ναι, ε? mm -hmm. γιατί κάποτε τον ρώτησαν, λέει αυτή οι ξηρισμένη, λέει κουρεμένοι παπούλι, παππούλη, τι είναι. Λέει αυτή, του είπε ο πατήρ Παίσιο. Έβαλαν ψαλίδι πριν από τα μαλλιά τους, έβαλαν ψαλίδι στη συνείδησή τους και κόβουνε. Κόβουνε, κόβουνε. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και αφού δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει και τα μαλλιά, δεν πειράζει και η κοτσίδα, δεν πειράζει και τα γένια, δεν πειράζει και τα ράσα. Βγάλαν και τα ράσα, βγάλαν σιγά σιγά τα βγάλουν και τα παντελόνια και τα γυρνάνε στο δρόμο Ξευπράκουν. Όπω γυρνάει στην Αμερική δεν πειράζει μη τσεβό, που λέγανε οι, οι Ρώσοι η αρχαίοι, οι ασεβείς Ρώσοι όχι πειράζει και παραπειράζει πειράζει και παραπειράζει και ο Λόγος του, του Θεού ουδέδεται και ουψεύδεται ο Λόγος του Θεού Ισχύει και θα ισχύει ακριβώς για να αισθάνονται ντροπή και μακάρι να αισθάνονται ντροπή αυτοί οι οποίοι καταλύουν τους ιερούς θεσμούς και να ελέγχονται μέσα στη συγκεντησή τους και αν δεν ελέγχονται τουλάχιστον να υπάρχουν για όλους τους άλλους οι ιεροί αυτοί θεσμοί να τους βλέπουμε, να τους σεβόμαστε και να τους στηρούμε Ποια είναι η νηστεία? Πώ γίνεται η νηστεία, με βάση το ιερό πιδάλιο, σα τα έχω ξαναδιαβάσει τώρα. Το έχω εδώ το πιδάλιο, μήμα, τώρα, μην με κάνετε τώρα να πανταγγείσω πάλι. Είναι γνωστά, <κυρίζει> με βάση λοιπόν το ιερό η νηστεία των Αγίων και των Ιερών Χριστουγέννων γίνεται ω εξή. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έχουμε λάδι, όπως και όλο το χρόνο. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη έχουμε λάδι. Λάδι. Και Σάββατο και Κυριακή έχουμε οψάριο. Υχθή. Αυτή είναι η τάξη. Τώρα. Τα υπόλοιπα με το πνευματικό σας μη μου κάνετε ερωτήσεις, εγώ δεν θα απαντήσω άλλο από αυτό που λέει το Ιερό Ό,τι άλλο εσείς θέλετε να διευκρινίσετε και αν έχετε κάποιους ιδιαίτερους λόγους να τηρηθεί κάποια διαφορετική διαδικασία σε εσά έχει ο καθένας τον πνευματικό του και από εκεί και πέρα ο πνευματικός θα ρυθμίσει τα περαιτέρω για τον καθένα από εσάς. Δεύτερον. προσέξτε, Ξέρετε μέσα στη Σαρακοστή κάποιοι χριστιανοί κάναν και κάποιες κομπινούλες, κομπίνες Ποιε είναι οι κομπίνες? λέει μέχρι της Παναγίας των Ισοδίων δεν τρώμε ψάρι και πάλι λέει το ψάρι σταματάει από το Αγίου Διονυσίου και μετά κομπίνα και γιατί είναι κομπίνα στο πηδάλιο δεν υπάρχει πουθένα. Δεν υπάρχει πουθένα αυτό. Ξέρεις γιατί είναι αυτό. Ξέρεις γιατί. Διότι πήγανε κάποτε κάποιοι στον πνευματικό τους οι οποίοι άνθρωποι ευσεβείς ευσεβείς άνθρωποι είπαν στον παππούλι «Πάτερ, ο γιατρός μου έχει πει» ότι εγώ δεν μπορώ να νηστέψω όλο το σαραντάμερο γιατί έχω λόγους υγεία. και ο πνευματικός του είπε καλά αφού δεν μπορείς να νηστέψεις όλο το σαραντάμερο τουλάχιστον νήστεψε την πρώτη εβδομάδα μέχρι τη Παναγίας μη φας ψάρι και μετά όσο μπορείς φάγε με φόβο πάντα και όταν θα φτάσει πάλι το Αγίου Διονυσίου βάσ' τα μια εβδομάδα να κοινωνήσεις πάλι τα Χριστούγια και αυτός ο αφελής Χριστιανούλη ευγήκε από το εξομολογητήριο και πήγε στο σπίτι και τι είπε στα παιδιά του και στα εγγόνια του ξέρεις λέει μας είπε ο παπάς ότι μπορούμε να φάμε να μην φάμε τώρα πρώτη εβδομάδα και τελευταία και τις άλλες δεν είπε έτσι ο παπάς ο παπάς το είπε για σένα που είναι άρρωστο και έχεις τόσο συγκεκριμένο πρόβλημα ο παπάς το είπε για να μπορέσει εσύ με την ιδιαιτερότητά σου να μπορέσεις να κοινωνήσεις για να μην σου στερήσει τη Θεία Κοινωνία yeah. δεν αλλάζει αγαπητοί μου αδελφοί ο ρυθμός της νηστείας της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων η νηστεία των Χριστουγέννων είναι ενιαία ενιαία yeah. και από το πρώτο Σαββατοκύριακο μέχρι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορεί να είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο 22 και 23 και 24 Δεκέμβρη εκτός από 24, όχι 24 υπάρχει μια διαθερότητα. 23 μπορούμε να φάμε το ψάρι, το ψάρι μας Αυτό ορίζουν οι κανόνες της εκκλησία μας Και τώρα, τελειώνοντας τα περιγνιστίας, ερχόμαστε στην Αγία μας Γραφή. Στο Ιερό Κείμενο των Παριμιών του Σολομόντος, που όπως ενθυμείστε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο. Ξεκινήσαμε το δέκατο κεφάλαιο των παροημιών του Σορομόντος και στους τρεις πρώτους στίχους που αναλύσαμε μας είπε ο Κύριος ότι ο σοφός, Υιός, ο συνετός, γιος, το καλό παιδί, το παιδί του Θεού, το παιδί της Εκκλησίας, Εφραίνη τον πατέρα του είναι η χαρά του Πατέρα αντίθετα ο άφρονιός το άμυαλο παιδί είναι ο καίμος και η λύπη της βάνας του και σας είπα εγώ διαφώνησα και διαφώνησα όχι διότι ασφαλώς θα ήταν βλασφημία να διαφωνήσω με την Αγία Γραφή αλλά διαφώνησα διότι όπως σας είπα και σας το τόνισα εδώ στο στίχο αυτό ο Σολομών περιγράφει οικογενειακές του καταστάσεις διότι όπω ξέρουμε πολύ καλά ο Σολομών ήταν ιός του Δαβίδ και ο ίδιος μεν ήταν το καλό παιδί το παιδί του Θεού το παιδί το σοφό που ήταν η χαρά του πατέρα του η χαρά του Δαβίδ γι' αυτό άλλωστε και ο Δαβίδ του ανέθεσε τον έκανε διάδοχο της βασιλείας του αλλά μέσα στην οικογένεια υπήρχε και ένα άλλο παιδί ένα άλλο άμυαλο παιδί ένα άλλο το παιδί ο καίμος του πατέρα και της μάνας εκείνο το παιδί που θυμάστε επανεστάτησε κατά του πατέρα του και κατά της μάνας του και αποπειράθηκε να τους ρίξει από το θρόνο και να γίνει εκείνος βασιλεύς τον θυμάστε ο Αβεσαλόμ ο Αβεσαλόν, τον οποίον βέβαια δεν επέτρεψε ο Θεό να πραγματοποιήσει το ανοσιούργημα το οποίο είχε βάλει στο μυαλό του και θυμάστε ότι με εκείνα τα ωραία τα μαλλιά με τα οποία προκαλούσε τις φιλενάδες στον δρόμο που πήγαινε με εκείνα τα ωραία μαλλιά, τα ωραία μαλλιά έγιναν τελικά το εκτελεστικό όργανο διότι όταν τον πήραν στο κυνήγι οι, ο στρατός του πατέρα του αυτός ανέβηκε στο άλογο και έτρεχε μέσα στο γάσος, μπλεχτήκα τα μαλλιά του επάνω σε ένα δέντρο και αυτός κρεμάστηκε και στη συνέχεια ο στρατηγό του Δαβίδ ο Ιωάβ πήγε και τον εκτέλεσε εκεί επάνω στο δέντρο, τον έσφαξε Γι' αυτό εδώ ο Σολομών λέει αυτή τη φράση Σας είπα όμως εγώ ότι διαφωνώ διότι σήμερα αλλάξαν τα πράγματα και σήμερα δυστυχώ επειδή πρώτοι οι γονεί είναι αυτοί οι οποίοι απεμακρύνθησαν από τον Θεό, γι' αυτό και ο σοφός σήμερα δεν εφραίνει τον Πατέρα. Σήμερα αντιθέτως ο σοφός είναι ο καημός εν πολίς γιατί υπάρχουν και οι εξαιρεσει, ο καημός του Πατέρα Του. Ενώ αντίθετα ο ασύνετος Υιός το παιδί το άμυαλο παιδί δυστυχώ εκείνος είναι η τιμή και η χαρά του πατέρα και της μάνας του και το βλέπουμε αυτό να πραγματοποιείται σήμερα στις ημέρες μας και βλέπεις ότι μια μάνα όταν έχει ένα καλό παιδί όπως σα είπα προχτές δεν ξέρω σα το είπα σα, που πήγα τότε που ήμουν στον Άγιο Ανδρέα σε κάποια εκδήλωση Είχες mm. και ήταν μια μάνα εκεί, σα το είπα, ε. Mm. ναι, ε σούτ σουτ, σουτ, σουτ, τι κάνει η κόρη, σα λέει, σουτ, σουτ, γιατί σουτ, τι έγινε, ξέρεις τώρα, η κόρη μου έχει μπλέξει με το τσιγαράκι τη η κυρία, το ποτό τη η κυρία, ε. mm. τα βαψιματά τη η κυρία, τα τα τα τα τα σούτ σούτ σούτ η κόρη μου έχει μπλέξει με τους παπάδες πάτε. τώρα μην μιλάτε τον αφήστε ο ιός και η θυγατέρα η σοφή είναι σήμερα η τιμή του πατέρα το κάφημά τους είναι η ντροπή δυστυχώς εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι εν πολλής εν πολλής είναι το αντίθετο συμβαίνει και παρακάτω μας είπε στον δεύτερο και τρίτο στίχο να προσέχεις από τα άτιμα λεφτά μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να μπουν στο σπίτι σου στο πορτοφόλι σου λεφτά τα οποία δεν κερδίθηκαν νόμιμα μην τα επιτρέψεις γι' αυτό από και από τυχερά παιχνίδια και από όλα αυτά και τι είπε ουκοφελίσουσι θησαυροί ανόμου μην του αυτού που έχουν τα πολλά λεφτά μην τους ζηλεύεις Αυτοί, αυτά μάλλον τα χρήματα θα γίνουν ο βρόχος τους ο βρόχος τους θα γίνουν όταν η Αγία Γραφή μιλάει αδερφοί μου κανονικά δεν πρέπει να στεκόμαστε καθιστή όπως καθόμαστε αυτή τη στιγμή γονατιστεί πρέπει να γινώ καθόμαστε. μιλάει ο Κύριος όταν ομιλεί η Γραφή να ξέρετε ότι ο λόγος της είναι αψευδής και θα πραγματοποιηθεί και όταν ακούς να σου μιλάει ο Κύριος κατηγορηματικά σημαίνει ότι εκεί δεν χωράει καμία συζήτηση και δεν υπάρχει περίπτωση ο λόγος αυτός της αγία Γραφής να παρασαλευτεί και να μην πραγματοποιηθεί Λεφτά που μπήκαν μέσα στα σπίτια μας Παράνομα θα τα πληρώσουμε ακριβά Σε αρρώστιες Σε θάνατο Σε καρκίνους Δεν ξέρω σε τι Ο Θεός να φυλάξει Γι' αυτό Θυμάσαι τι είπε ο Κύριος Ού λιμοκτονίζει ο Κύριος ψυχήν δικεία. Τι σημαίνει λιμοκτονό Πεθαίνω από την πείνα Δεν σημαίνει ε, ε λοιπόν Δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να πεθάνεις από την πείνα Εάν είσαι δίκαιο, εάν αγωνίζεσαι σωστά, εάν αγαπάς τον κύριο, αρκέσου στο ολίγον και πέσου με πίστη και, και δόσημην των άρτων των επιούσιων δόσημην σήμερα. Και δεν θα σε αφήσει ο Κύριος Δεν θα σε εγκαταλείψει ο κύριο. Δεν θα σου στερήσει ο Κύριος Δεν θα σου στερήσει. Και δεν στερήσε ποτέ. Άνθρωποι που τον εμπιστεύτηκαν, άνθρωποι που τον επίστευσαν ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε για θυμηθείτε εκείνο τον ψαλμό προς είναι 145 ψαλμός που δεν το ψάλλουμε στην εκκλησία το καταργήσαμε δυστυχώ το έγινε η ψυχή μου τον Κύριο για, για, όταν θα πάτε σπίτι σας για διαβάστε το να δείτε τι λέει εκεί δεν θα αφήσει ο Κύριος δεν εγκαταλείπει ο Κύριος τον δίκιο Ορφανών και χείρα να αναλύψετε και δόνα μαρτολόν να φανεί και έχει άλλα μέσα δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα δεν μπορώ να την τρώω στο μυαλό επομένως επί τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει μην περιμένεις ότι το προπό και το λότο και τα παιχνίδια, τα αλαχεία θα σου δώσουν λεφτά και μπορεί να σου δώσουν αλλά τα λεφτά εκείνα δεν είναι τίμια συνεχίζουμε στη λίγη ώρα που μας απομένει διαβάζουμε τον τέταρτο στίχο και αν μας μείνει ώρα θα πάμε και στον πέμπτο τι λέει ο τέταρτος στίχος του δεκάτου κεφαλαίου πενία άνδρα τα πηγή χίρες δε ἀνδρίων πλούτησος ιός πεπεδευμένος σοφός εστε το δε αφρώνι διακόνο χρήσετε για να δούμε τι λόγια μυστήρια είναι αυτά τα οποία μας γράφει εδώ σοφός Σολομών το πνεύμα το Άγιον μάλλον και τι ωφέλεια υποκρύπτεται μέσα σε αυτούς τους στίχους για μας τους ακροατές του Λόγου του Θεού Παινία λέει άνδρα ποινή. ποια είναι αυτή η φτώχεια Παινία σημαίνει φτώχεια Η φτώχεια λέει εξευτελίζει τον άνθρωπο Αλλά ποιος είναι ο φτωχός Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ποιο είναι ο φτωχός Ο τεμπέλης Ο φτωχός είναι εκείνος που θέλει να είναι φτωχός Γι' αυτόν τον φτωχό μιλάει εδώ το Πνεύμα του Άγιου. Και ο Τεμπέλης λέει το Πνεύμα του Άγιου ότι θα εξευτελιστεί. Παινία άνδρα ταπεινή. Η φτώχεια που προέρχεται από την Τεμπελιά τον εξεφτελίζει τον άντρα γιατί τον εξευτελίζει, αδερφοί μου διότι ο τεμπέλης δεν κάνει αυτό που κάνουν οι ζητειά δεν τους κατηγοράω άλλωστε σας έχω πει και σε άλλο μάθημα πάντα να δίνετε πάντα να θυμάστε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος παντί το ετούν της εδίδου να όχι αδιάκριτα διακριτικά μη φύγει ο άλλος από δίπλα σου και αρχίσει να σε καταργέται μη φύγει το παιδί και σε βλαστιμίσει. μα είναι ξέρω εγώ το έχει βάλει ο πατέρας του κάθεται από πίσω ο πατέρας του το τον βλέπεις εκεί πέρα στη γωνία ευαισθημένος κάνει πιάνει Δώσε. Γιατί νομίζετε εγώ τους δίνω εδώ πέρα και δεν παριστάνω τίποτα. Έτσι, έρχονται τα είδατε εδώ πέρα, μαζευόνται. Πάντα τους δίνω. Γιατί νομίζετε τους δίνω. Λέω μέσα μου έτσι με το φτωχό μου το μυαλό. Ξέρω εγώ. Κι αν με δοκιμάζει ο Κύριος. Κι αν με δοκιμάζει πού το ξέρω. Αυτός δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω. Αυτό το πράγμα. Ερχόντε δεν πέρα, καθόντε Δεν έχω λόγο. Τι θα μου Τους έδωσες ένα εικοσαράκι και φτώχινες. Τους έδωσες ένα πενταράκι και φτώχινες. Μισό ευρώ και φτώχινες. ένα ευρώ και φτώχινες. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ελεούμε. Ίσα ίσα το αντίθετο έχω πει. Αλλά να έρθουμε και στην πλευρά αυτών των ταλέπορων ανθρώπων. Αυτό εξευτελίζονται. Γιατί είναι μικρό πράγμα να πηγαίνει να ζητιανεύεις, να στρώνε κατά χαμά στον δρόμο και να απλώνεις το χέρι. Φυσικά υπάρχουν και οι τίμοι οι φτωχοί. Υπάρχουν. Υπάρχουν και οι φτωχοί εκείνοι οι οποίοι όντω. Όντως οι φτωχοί εκείνοι δεν μπορούν, δεν έχουν, όντως δεν έχουν. Είναι όντως φτωχοί. Και μάλιστα με την ανεργία που υπάρχει σήμερα υπάρχει πολύ φτώχεια. Αλλά, έτερο λεκάτερο, εξευτελίζεται εκείνος ο οποίος ενώ μπορεί να εργαστεί, μπορεί να αποδώσει μπορεί να φάγει εργαζόμενος προτιμάει να έχει το εύκολο το εύκολο κέρδος ακριβώς το εύκολο χρήμα στο χέρι του η φτώχεια που προέρχεται από την τεμπελιά τον άνθρωπο τον ταπεινώνει τον εξευτελίζει και να πούμε και κάτι άλλο η τεμπελιά Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αμάρτημα. Το ξέρετε αυτό. <Κι> και αν έχετε το βιβλιαράκι αυτό που έχω, με τη χάρη του Θεού, εξέδωσα, το γράφουμε μέσα, στα αμαρτήματα. Με το όνομα Αμέλεια, ακριβώς. Τανάσιμο είναι, είναι το 7ο και μας έλεγε ο Άγιος κατηχητής μας, ο Κ. Γιώργης, η αιωνία του Ιμνήμη, Μα έλεγε ότι είναι έβδομο όχι διότι είναι το τελευταίο αλλά διότι είναι το χειρότερο απ' όλα. Διότι εκεί στην αμέλεια θα έρθει να σε χτυπήσει ο διάβολος. Ο δε άλλος Άγιος της εποχής μας, ο πατήρ Υπφάνιος που αξιγώθηκε να βρεθούν στα πόδια του και να μαθητεύσουν κοντά και σε αυτόν Μα έλεγε το εξής, μα έλεγε ένα μύθο, υπάρχει ένας μύθος ξέρετε από την αρχαία μυθολογία, ότι εκαυχά το λέει κάποτε ο Θεός έρωτας, υπήρχε ένας Θεός έρωτας, εκαυχά και έλεγε εγώ λέει όλους, όλους τους θεούς τους έχω ρίξει την πορνεία. όλους. Το Δία, τον ερμή η Αφροδίτη και όλους. Μόνο δύο λέει ξεφεύγουνε. Ποιοι ήταν αυτοί, ο Θεός λέει Άρης, και η θεά Άρτεμις δεν να το ρώτησαν, λέ, γιατί αυτοί οι δυο σου φύγανε λέει ο ένας όρο τρέχει στους πολέμους δεν μπορώ να τον πετύχω πουθενά να κάτσει μια ώρα να ξεκουραστεί ο θεός του πολέμου Άρης και η Άρτεμις όρο λέει με τα ελάφια κυνηγάει από, εδώ, από εκεί δεν μπορώ και εκεί να τις στριμώξω πουθενά λέει να, να τη ρίξω τι σημαίνει αυτό να γιατί η αμέλεια η τεμπελιά είναι θανάσιμο αμάρτημα και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα διότι εκεί που κάθεσαι εντεμπέλεις και ανοίγεις την τηλεόραση και κάθεσαι με τις ώρες έρχεται σε επισκέπτεται το δαιμόνιο της φοργίας των λογισμών και σε χορεύει κυριολεκτικά εκεί θα σε βρει άμα τρέχεις από εδώ από εκεί, από εδώ, από εκεί είσαι αικινητο δεν μπορεί να σε πετύχει άντρα ταπεινή η φτώχεια που προέρχεται από την τεμπελιά τον εξευτελίζει τον άνθρωπο χείρες δε άνδριον πλουτίζουσι είδες προηγουμένως μας έλεγε προχτέ μα έλεγε τι μην πάρεις άτιμα λεφτά στα χέρια σου εδώ σου λέει πως μπορείς να πλουτίσεις Να πλουτίσεις όμως τίμια Σωστά, ευπρεπώς, αξιοπρεπώς Και μπορείς να πλουτίσεις αξιοπρεπώς Να πλουτίσεις με την έννοια να έχεις επάρκεια Να μπορείς να ζήσεις Πλούσιος είναι για τον Θεό είναι και για του ανθρώπου, για μένα, άμα με ρωτήσει, ποιο είναι πλούσιο, δεν είναι εκείνο που έχει τόσα εκατομμύρια. Τι τα κάνει, εντάξει, την τράπεζα μέσα. Ε, τόσο μυαλό έχει. Τα παίρνει και τα παίρνει στην τράπεζα. <κοκοκλή> για μένα, πλούσιο ποιο είναι, εκείνο που έχει το φαγάκι του την ημέρα. Είδα τι λέει ο Πασόλο Παύλο. Εν πάδει πλουτιζόμενοι, γιατί λέει πλουτιζόμενη ε, δεν μα έλειψε τίποτα. Κάθε μέρα το φαγάκι μου το είχα, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκιστησόμεθα, τούτης Έχω το φαΐ μου, έχω μια κουβέρτα να σκεπαστώ, τι άλλο θα δεις, ακριβώς Αυτός είναι ο πλούσιος για τον Απόστολο Παύλο. κύριες δε ανδρείων ο εργατικός άνθρωπος αυτός είναι ο ανδρείος αυτός ο οποίος δεν στέκει αυτός ο οποίος αισθάνεται μέσα του να παίρνει εντολή από την εντολή του Κυρίου εν του προσώπου σου φαγεί τον άρτονο σου την εντολή εκείνη που έδωσε ο Κύριος τους πρωτοπλάστους δεν στέκει δεν κάθεται, δεν είναι τεμπέλης, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να ζήσει με τον τίμιο του. Κοιτάτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές Δεν θα στέκεστε, θα εργάζεστε, θα πάτε θα πάτε από τη μια πόλη στην άλλη, αυτή ήταν η εργασία των μαθητών από τη μια πόλη στην άλλη και λοιπά και επειδή εργάζεστε το λόγο του Θεού θα ζητήσεις και φαγητό το δικαιούσε το φαγητό και σε εκείνον ο οποίος θα σου κλείσει την πόρτα και βλέπετε ο Απόστορος Παύλος ξεπερνάει αυτό που είπε ο Κύριος και το κάνει ακόμα δυσκολότερο για τον εαυτό του είδα τι λέει αυτά λέει τα χεράκια που βλέπετε τους έλεγε τα χέρια του αυτά λέει τα χέρια εργάζονται για να φάω ουδέ δωρεάν άρτων ελάβομεν παράτηνος ποτέ λέει κανείς δεν μας έδωσε τζάπα ψωμί και την ημέρα εργαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο επήγαινε από πόλη σε πόλη κηρύσων και τη νύχτα επειδή ήταν σκηνοποιός το επάγγελμα εκαθόταν και έφτιανε σκηνέ. ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανοίξτε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να δείτε διαβάστε τη ζωή του όταν πήγε εκεί στην Πάτμα στην Έφεσο τι έκανε κάθισε να πει ότι εγώ είμαι Ευαγγελιστής εγώ κάθουμε δεν κάνω τίποτα θα μου φέρετε να φάω όχι όταν πήγε λέγει αμέσως επήγε με τον μαθητή του τον πρόχωρο και τι έκαναν εβρήκαν δουλειά επήγε στην Έφεσο στα λουτρά του Δήμου και μάλιστα άμα διαβάσει τη ζωή του ο Ιώρης, ο Μακαρίτσι μας τώρα και εκπλήγε κάποτε λέει εκεί στα λουτρά που πήγαινε ο κόσμος κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν το νερό ήταν λίγο λέει, πιο ζεστό και τους κάλεσε μία Ρωμά τη λέγανε μια φεντική να που και τα λουτρά και τους εξυλοκόπησε τους μάθητάς του Κυρίου και τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο έφαγαν ξύλο τους εχτύπησε με ραβδί γιατί έκαψε λίγο περισσότερο το νερό όλοι οι μαθητέ εργάστηκαν και οι Άγιοι διαβάστε τη ζωή των Αγίων να δείτε είχαν πάντοτε και κυρίως δεν εννοώ τους Αγίους τους μάρτυρες για τους οποίους λίγα ξέρουμε κυρίως τη ζωή των ασκητών πηγαίνετε να δείτε τους Δεμπέλιδες που λέτε εσείς καλόγερος Δεμπέλις Δεμπέλις για να ειδής πάμε μαζί πάμε μαζί να σας δείξω να δεις την τεμπέληση είναι ο καλόγυρος επάνω στο Άγιο Όρος. Και άμα μπορείς κάτσε. Άντε, εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να πάτε, να σας πω εγώ. Να δεις την τεμπέληση είναι να σηκώνεσαι κάθε πρωί στις 2,5 το πρωί. 2,5 τη νύχτα. Σε άλλο μοναστήρι στις μιάμισι το πρωί. Σε άλλο μοναστήρι δωδεκάμισι που είπε ο κύριος Κυριάκος. Να σηκώνεσαι το πρωί δω τη νύχτα δηλαδή τα μεσάνοχτα που ακόμα εμείς είμαστε ξύπνοι περιφερόμαστε μέσα στο σπίτι αυτή ξυπνάνε εκείνη την ώρα να κοιμηθείς το βράδυ τι ώρα παρακαλώ στις 8.30 ή 9 .00. τρεις ώρες δηλαδή είναι ο ύπρος τρεις ώρες και την ημέρα να τον δεις άλλο να κόβει ξύλα άλλο να τρέξει στο δάσος άλλο να ζυμώνει άλλο να πλένει άλλο... κανείς δεν κάθεται μιμητές των Αγίων μιμητές των Αγίων γιατί όλοι οι Άγιοι σας είπα κυρίως οι ασκητές οι Άγιοι ήτανε εργατικοί άνθρωποι κανείς δεν κάθισε όλοι εργάστηκαν χείρες Ανδρίων πλουτίζουσι οι εργατικοί άνθρωποι δεν πρόκειται να πεινάσουν γιατί την εργασία την έχει ευλογήσει ο Κύριος συνεχίζουμε ιός σοφός σοφόσαστε το παιδί λέει που έχει παιδευτεί που έχει εκπαιδευτεί το παιδί που ευτύχησε στη ζωή του σαν και εμένα, τον αμαρτωλό να έχει καλούς γονείς και καλούς διδασκάλους και καλούς πνευματικούς πατέρες τώρα δεν ξέρω αν, αν, αν για μένα ισχύει και το παρακάτω αλλά εμπάσεις περιπτώσει έτσι λέει η Αγία Γραφή σοφόσες εκείνο το παιδί εντιδάχθηκε έμαθε σύνεση έμαθε να συμπεριφέρεται με σύνεση έμαθε να ζει κατά Χριστόν για φανταστείτε αδερφοί μου, τι στερείτε από τα παιδιά σας και τι στερούν από τα παιδιά τους αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται μακριά από τον Θεό. Φανταστείτε εκείνα τα παιδιά, τα έρμα, γιατί έτσι τα όλο βάζω εγώ. Έρμα παιδιά, έρμα. Αυτά δεν έχουν πατέρα, δεν έχουν μάνα. Και το λένε πολλά από αυτά. Μερικά που έρχονται για εξομολόγηση, σα το είχα πει και στο παρελθόν, έτσι μου έχουν πει εγώ πατέρα δεν έχω πατέρα δεν έχω μάγει γιατί πέθανε όχι υπάρχει τι πατέρα επειδή μου δίνει και τρώω τι να κάνει? το πρωί ο πατέρας μου πάει για δουλειά λογικό πάει και η μάνα μου για δουλειά γυρνάνε το μεσημέρι τα πόγευμα κατά τι 3, 4 και δύο άκητα να κοιμηθούνε μετά να κάτσουν να δουν τηλεόραση εγώ μόνος ο μεγάλο εγώ δεν γνώρισα πατέρα και το λέει έτσι αυθαδός αδερφέο και θέλετε να σου πω κάτι το παράπονα να πω κάτι δίκιο έχουν έχουν δίκιο άλλο αν εγώ μέσα στην εξομολόγηση προσπαθώ να γεφυρώσω λίγο το χάσμα μεταξύ του πατέρα και του παιδιού έχουν δίκιο όμως. τι να του πω αυτού του παιδιού τι να του πω, εξάδικο. Δεν μιλά έτσι, τι με έτσι. Αφού δεν γνώρισε πατέρα, όντω. Μου λέει η πατέρα μου, είδα θυμάμαι ένα συγκεκριμένα, όταν σηκώνω το πρωί, Μα δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα μου και τη μάνα μου στο σπίτι. Με έχουν αφήσει, τότε τους αφήναν ένα χιλιάρικο πάνω στο τραπέζι, να πάρω το χιλιάρικο, να πάω στο σχολείο, να πιω το γάλα μου, έτοιμα εκεί πέρα πάνω σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι ο πατέρα. Αυτή είναι η μάνα. Τι να την κάνω εγώ, τι για μάνα. Υπόσπεπαιδευμένο σοφός έστε. Ο πατέρας όμως που κάθισε και πέδεψε το παιδί του και το εκπαίδευσε, εκείνη η μάνα που κάθισε και ίδρωσε κοντά στο παιδί της, εκείνη η μάνα. Εκείνη η μάνα αδελφοί μου εκείνες τις μανάδες ξέρετε τα παιδιά τις θυμώνται με πολύ ευγνωμοσύνη και ερχόνται και έχω και τέτοια παιδιά που έρχονται και μου δένουν τέτοια πράγματα και από την άλλη παράταξη δηλαδή η μάνα η δικιά μου ήταν, ήταν άρρωστο εκεί δίπλα ήταν αυτή η οποία το περίμενε στην πόρτα στο κεφαλόσκαλο όταν γύρναγε για το σχολείο αυτή το παιδί τη θυμάται με πολύ ευγνωμοσύνη Την άλλη θέλει να την ξεχάσει σου λέτε δεν έχω μάλλον Μιαλωμένος Εκπαιδευμένος κατά Χριστόν; Τι να πει εκείνο το παιδί που μεγάλωσε μέσα στην ψευτιά μέσα στην πλαστήμια τι να πει το παιδί εκείνο το οποίο μεγάλωσε μέσα Να το πούμε, στην πορνεία Τι να πει το παιδί εκείνο που γεννήθηκε μέσα στο γήπεδο Τα βλέπω μερικά Εκεί στην τηλεόραση που δείχνει μερικά βγαίνουν από το γήπεδο Ακόμα στην πούνια εκεί μέσα το, το καρότσι τα πάει η μάρα του και ο πατέρας, το καρότσι τι να πει αυτό το παιδάκι αργότερα, τι έμαθε, τι εκπαιδεύτηκε αυτό κατά Χριστόν, τι άκουσε αυτό το παιδί. Το πρώτο που άκουσαν τα Άγια αυτάκια του, γιατί τα αυτάκια του είναι Άγια. Είναι παυτισμένο. Το πρώτο που άκουσαν είναι να βλαστιμείτε το όνομα του Κυρίου. Εκεί μέσα στο γήπεδο δεν θα ακούσει τίποτα καλό, τι θα ακούσει. Βλαστιμιες, τη μάνα, την αδερφή, του ποδοσφαιριστή, του τάδερ, το α, το β, το παιδάκι αυτό γεμίζει γεμίζει μέσα η καρδιά του, το μυαλό του γεμίζουν όλη αυτή τη μούχλα όλη αυτή τη σαπίλα του κόσμου δεν έχει, δεν έχει μπει τίποτα άγιο μέσα δεν το πήρε ο πατέρας δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ο πατέρας η μάνα να το πάει στην εκκλησία αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει Ολυμπιακά όλυμπιο, αυτό Παναθηναϊκό εκείνο αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει χριστιανό δεν το κάνει δεν το κάνει χριστιανό Υιός πεπαιδευμένος σοφός έστε το παιδί το συνετό θα μείνει συνετό γιατί θα γίνει συνετό μάλλον το παιδί γιατί έτυχε να έχει καλούς γεννήτερες καλούς δασκάλους πιστέψτε με εγώ σας το έχω πει νομίζω και άλλη φορά όταν κάνω εκείνη προσευχή μου τέλος πάντων λέω θέλω μου σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ που είχα καλούς γονείς και καλούς διδασκάλους. Πού θα ήμουν, σκέφτεστε, για, για βάλετε αυτό στο μυαλό. Πού θα ήμουν, πού θα ήμουν, τι, τι ρεμάλι θα ήμουν εγώ τώρα. Πού θα ήσυριάναγα, πού θα, θα γύρναγα. Το λέω και το πιστεύω και μου έρχεται να κλάψω. Και αυτό... Δεν το λέω για να πω τίποτα. τίποτα, Ο κύριο, του κυρίου εσμέν. Ο κύριο, ό,τι καλό υπάρχει σε πάνω μα είναι του κυρίου. Αλλά λέω, για φαντάζομαι να είχα και εγώ κανένα πατέρα, τέτοιο είναι. είναι να χωρίζει ο πατέρα με τη μάρα μου. Όπω ακούμε, ακούμε. Χωρισμό. Τι κάνω εκεί να τα δω τα παιδιά. Τι κάνω, πού βρίσκονται και να τα δω τα παιδιά. Ποιο με ρημνά για εκείνα των χωρισμένων γονιών, Ποιο. Τι μέλλον επιφυλάσσεται για αυτά τα παιδιά. Τι μέλλον επιφυλάσσεται. Προχτέ ήρθε μια, άλεγε. Εγώ θα το χωρίσω. Λέει, δεν σκέφτεσαι, σκέφτεσαι λέω. Το παιδί σου αργότερα. Το παιδί σου αργότερα που θα πάει στο δημοτικό, θα πάει στο γυμνάσιο, θα πάει στο λύκειο. θα του ρωτάει ο δάσκαλο, τι είπατε, πώ τον λένε τον πατέρα σου. Δεν έχω πατέρα. Και μόνο αυτό δεν σε νοιάζει. Και μόνο αυτό. Τη μειονεξία που νιώθει εκείνη τη στιγμή το παιδί μπροστά σε όλα τα, τα παιδιά. Όλοι να λένε το όνομα του πατέρα και το παιδί να μην έχει πατέρα. Δεν σε αυτό. Δεν ξέρω αδερφοί μου, πάντως η εποχή που ζούμε είναι πολύ σάπια. Πολύ σάπια, δεν ξέρω, υπάρχει μια τρομερή κατάπτωση στον εθόνα. το δε άφρονι διακόνο χρήσεται ο σοφός λέει το παιδί το πεπαιδευμένο το έγινε σοφό θα πάρει το άμυαλο το παιδί και θα το κάνει υπηρέτητο έτσι λέει εάν το παιδί σου δεν το εκπαίδευσες κατά Χριστόν το παιδί προκοπή δεν θα έχει η πυρέτη θα καταδύσει σας είπα ο λόγος του Θεού δεν, κάνει, δεν λέει ψέματα δεν διαψεύδεται θα το δείτε αυτό το παιδί το μυαλωμένο θα έχει πρόοδο προκοπή πραγματική ο Θεός δεν θα το αφήσει και δε του αυτούς, αυτούς σας τι ήταν η γονείς σα για τι ήταν η γονείς σας ήτανε Κατομμυριούχοι είχανε Τι είχαν, ναι. φτωχού σα έκανε, έτσι. Αποτύχατε στη ζωή σας Δεν αποτύχατε. Ήταν δυνατόν να αποτύχετε όταν η μάνα σας έλεγε και οι γιαγιάδες μα έλεγανε τι λέγανε, πόσα παιδιά έχεις του Θεού πέντε. Πέντε του Θεού. Το ακούς. του Θεού. Σήμερα το κόψαμε του Θεού σήμερα έχω τρία εγώ, είναι δικά μου τα απόκτησε, και τα απόκτησε από μόνος του τέσσερα του Θεού, πέντε του Θεού έξι του Θεού, οχτώ του Θεού, δώδεκα του Θεού έλεγε γιαγιά μου η μακαρίτησα δώδεκα είχε δώδεκα του Θεού και όταν πεθαίναν τα παιδιά της στην Πίνα στην κατοχή έλεγε, έκλαιγε, ο Θεός τα δώσε, αυτός παίρνει μια άλλη μάνα που ήρθε εδώ πέρα κάποτε γερόντισα όχι εδώ σε εξομολόγηση μου λέει πάτερ το παιδί μου στα καφάσια το έβαζα τα παιδιά μου μέσα στα καφάσια το έβαζα και πήγαινα στα μπέλια να μαζί τα σταφύλια υπάρχει το παιδί μου στο καφάσι εκεί κοιμόταν εκείνη ήταν η κούνια του και ήξερα μου το φυλάει ο Κύριος δεν φοβόμουν όλοι από φίδια. Τι με έπιανε λέει. Φίδια λέει και μέσα εν αγιωμάτως ο τόπο. Δεν το φοβόμουν. Ήξερα ότι ο Θεός μου το φύλαγε. Υιός πεπαιδευμένο σοφός έστε. Υιός διάφρον, το διάφρονι διακόνο χρήσετε. Εάν το εκπαίδευσες το παιδί σου σωστά κατά Χριστόν, Επιτυχημένο στη ζωή του θα είναι. Εάν όμως δεν το εκπαίδευσες, εάν όμως το άφησες, εάν όμως το αμόλυσες, εάν το άνοιξε τις πόρτες να βιώξω, εάν το κατάντησες, εσύ το κατάντησες, άνθρωπο του κόσμου ή μάλλον του υπόκοσμου, από εκεί και πέρα ψάξε να βρεις λύση για αυτό το παιδί. Έστω και κατηστερημένα, πες στα γόνατα και παρακάλεσε τον Θεόν, να ανακαλέσει αυτό το παιδί, να το ξαναφέρει πίσω, να γίνει σωστός άνθρωπος, να το φωτίσει ο Θεός. Και αυτά που δεν έκανες εσύ και εγώ να τα κάνει ο Κύριος. Σταματάμε εδώ αγαπητοί μου αδερφοί και αν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Μετά στο τέλος σα είπα περάστε να δείτε τι εικόνες.